Καλησπέρα από το στούντιο. Δύο του βλέπω. Ανδρέας Αδριανόπουλο και Αλέξη Πανουτσόπουλο απέναντί μου ακριβώ. Ο Αλέξη Πανουτσόπουλο, η φωνή από του 3-4. Mm -hmm. Έτσι, μεσημέρι, Τετάρτη, δύο μέρε πριν το live τη εβδομάδα. Και αυτό γίνεται έτσι και δεν γίνεται μαζί με τι ηχογραφήσει του live τη εβδομάδα, μια και οι ηχογραφήσει έτυχαν. Mm -hmm. Καλησπέρα, Αλέξη. Πολύ σωστά τα λε. Καλησπέρα για από μένα. Και είμαι έτοιμο να με χτυπήσει με δυνατέ <laughs> <laughs> Αρχικά να πούμε πώς, ε, Ε, βρέθη, πώς βρεθήκαμε εδώ εκείνο το βράδυ Όλοι στο στούντιο mm -hmm. 2 Και πώς ξεκίνησε η ιδέα από την ραδιοφωνική Άρα. βασιλόπητα Ναι ναι ναι ναι Ωραία όλα, ό, όλα τα είχαμε σκεφτεί ε, Τα περισσότερα μήνα σκέψεις Πάντως προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι Και καταφέραμε κάτι να κάνουμε Ωραία να πούμε λοιπόν για τους ακροατές Ότι είχαμε κατά νου α, Καταρχά, πλέον οι 3-4, να μιλήσουμε για του 3-4, mm. δεν υφίστανται ενεργά στην πάντρα, έτσι. Για να μα πείτε. Όχι, σωστεί. τώρα κάπου δεν είμαστε συγκεκριμένα, όχι. Και αυτό οφείλεται γιατί ο Αργύριο Παπαδάκη, το έτερο μέλο. Ναι, είμαστε διασκορπισμένοι γενικά. Τι, Αν την έχει κάνει θεωρήσει. Αν πούμε. Ότι, ότι αυτοί είναι οι 3-4, έχουν ένα βασικό πυρήνα, εμένα και τον Αργύριο Παπαδάκη. Ε, είμαστε πολλά χρόνια τώρα χώρια. Ενώ είμαστε πολύ μαζί, γεωγραφικά είμαστε πάντα χώρια εδώ και χρόνια. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα από το ίντερνετ, όπω αυτό που έτυχε με την Βασιλόπιτα, όπου τραγούδαγα εγώ την Άνα εδώ. Την... Η Άννα δεν ήταν. Η Άννα ήταν. Και ο Αργή έπαιζε κυθάρα από εκεί, με τον delay, αυτό το φοβερό, το οποίο βγήκε. Τα λέμε πίσω. από εκεί, μέσω τηλεφώνου από την Αγγλία. Μέσω τηλεφώνου από την Αγγλία. <χαι> Ωραία, να σε ρωτήσω. Είναι μια ερώτηση που πάντα την είχα κατά νου, ρε, παιδί μου, και αμέσω μετά θα περάσουμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο, ah, α, μπράβο, το οποίο μπράβο, θα, μπράβο, θα το ενσωματώσουμε και στο λάδι τη εβδομάδα mm. μέσα. Είναι ότι δεν ήξερα ποτέ γιατί βγήκε 3-4. Κοίτα να δει. Ο λόγο που βγήκε 3-4 είναι πολύ επιφανειακό και δεν μου αρέσει γενικά να το λέω. Αλλά γενικότερα εμεί αυτό το έχουμε. Να σε ρωτήσω κάτι: πρέπει yeah. τα πάντα να είναι βαθιστόχαστα, τύπου pix lax. Όχι, ρε, Είναι εντελώ, θα σε ξενερώσει τελείω, κατάλαβε. Κοίτα δώσε. να δει πόσο ωραία το έχω φέρει. Πρώτα απ' όλα, 3-4 για μένα πλέον δεν είναι ένα μουσικό group. Έτσι, είναι μια παρέα. Είναι μια παρέα από μουσικού και παρέα από ανθρώπου που αγαπάνε τη μουσική και αγαπάνε τη μουσική μα. Δηλαδή, 3-4. Εκτό από αυτού που βρίσκονται στον group κατά καιρού, <coughs> εκτό από μένα και τον Αργύρι, είναι είσαι εσύ, είναι η Αλίκη μέσα, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν ας πούμε, αυτή την ομάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και αυτό είναι το ωραίο πράγμα. Ας πούμε, όταν κάνω ένα, φτιάχνω ένα event ξέρω, στο Facebook, δικά που είμαστε εμεί και οι 3-4, γράφω Αλέξη Αργύρι και Συνήθως, οι 3-4. Συνήθω οι 3-4 με μικρονογιώτητα είναι οι από κάτω. Είναι τα παιδιά που έρχονται και μα στηρίζουν. Είναι γενικότερα μια ομάδα που μα αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν καθόλου μουσική και μας στηρίζουν, είναι άνθρωποι πολύ καλύτερη μουσική από μας και μας στηρίζουν και άνθρωποι που παίζουν μαζί μας κατά καιρού. και αυτό το πράγμα αλλάζει συνέχεια με ένα σταθερό πυρήνα, μένα και τον Αργύρη. Ωραία. ωραία. Απλά, μια και μίλησε για του mm -hmm. ανθρώπου που συστηρίζουν στηρίζουν από κάτω, μπορεί να βάλει και ένα μηδενικό δίπλωσο 3 και ένα μηδενικό δίπλωσο 4. Σιγά-σιγά πλέον μία, μετά σιγά, τα χρόνια. Ναι, Ωραία. Θα αλλάζουμε λοιπόν. Θα αλλάζουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το που αυτό από την ραδιοφωνική Βασιλόπιτα. Okay. Όπω γράφτηκε α, παραμονή πρωτοχρονιά εδώ, στο στο Studio 2, με τον Αργύριο κάπου βόρεια του Μπέρνιχαμα. Αν δεν κάνω λάθο. Ξέρω εγώ εσύ. Ξέρει εσύ. Όχι, δεν μου ήρθε τώρα, δεν είχα Λοιπόν, ωραία. Hingley, Hingley, Hingley Απλά η κιθάρα μπορεί να ακουστεί λίγο διαφορετική γιατί ουσιαστικά είναι εκείνο το ukulele Δεν έχει καμπέθει Μάλιστα και θα έχω πρόβλημα με γιατί θα καταλαβαίνω Άνα μονάχη Άννα Που μας μιλάς από το πουθενά Άνα μικρή μες στην Ιρβάνα Πως θα δρελαίνεις αρσενικά Αν το κάνεις με τα χυλάκια σου καμαρωτό Αν το παίρνεις και το τελειώνεις Και θέλεις κι άλλο απανωτό Καμαρωράβο, Υπήρχε, και ναι, το ξέρω, υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε και καθυστέρηση στο κύκλο, αλλάζει. Ναι, καλά, ναι, ναι. είχε πλάκα, αλλά ωραίο, ωραίο. Τύχε <laughs> <Είχε> λίγο πλάκα. <laughs> γιατί φανταζόμουν πότε θα μπει ο με τα πανδύα τη <laughs> Λοιπόν, Αργύριο, να είσαι καλά, ρε φιλέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή Επίσης, χρονιά. Αργύρι, μία, ευχή, αργύρι, αργύρι. <laughs> <laughs> μία ευχή για το 2013 που έρχεται. Ε, να, να έχουμε όλοι ε, την, την έμπνευση και την Καλή καρδιά να κάνουμε ωραίε μουσικέ, είτε αυτό είναι ε, τραγούδια, είτε είναι παραγωγέ μέσα από το ραδιόφωνο. Τρία τέσσερα, λοιπόν, ο Αλέξη, ο Παντσόπουλο, είναι εδώ απέναντί μου ω εκπρόσωπο, μια και ο Αργύρης όπω είπαμε, μας την έχει κάνει για το Χίνγκλι. Να σα πω ένα σύντομο ιστορικό. Οι τρία τέσσερα δεν είναι πρώτη φορά που έρχονται και γράφουν εδώ στο στούντιο 2 του Βλέπω, είναι η δεύτερη φορά που έρχονται. Η mm -hmm. πρώτη ήταν έτσι ένα απογνωσμένο απόγευμα του Νοεμβρίου, σαν Πέρυσι, α πούμε, χοντρά, να σκώ, ναι, πριν ένα ναι, χρόνο, υπάρχει. όπου μπήκανε μέσα και γράψαν τα παιδιά τα κομμάτια του. Τη μέρα και εκείνη. Και από εκείνη την περίοδο και μετά, πάντα υπήρχε μια ε, ιδέα στο μυαλό του Αλέξη για το mm -hmm. πώ θα μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά καλύτερα και να τα ξαναβάλουμε μέσω live τη εβδομάδα. Αλλά μην τα λέω εγώ, γιατί δεν τα λε εσύ καλύτερα. Ναι, και αυτή η ιδέα έγινε κάπω πράξη με, ε, ε, με, θα έλεγα, πιο πρόχειρα μέσα από ό,τι θα ήθελα και τρόπου δυστυχώς διότι ο Αργύρης ήρθε εδώ για μία εβδομάδα, ας πούμε οπότε χωρίς καμία πρόβα μπήκαμε στο στούντιο κάναμε τις πρόβες εντός του στούντιο με όλους τους μουσικούς που μπορέσουμε να μαζέψουμε Και ηχογραφήσαμε πόσα, 6 από τα τραγούδια μα. Είναι, θα σου πω αμέσω, μια και τα έχω μπροστά μου, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παρακαλώ. Μπράβο μα. Ήταν φοβερή παραγωγή, δηλαδή πραγματικά αν δεν είχαμε τέτοιο ηχολίπτη που είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Αυτό το κόβουμε. Ένα σαν. Δεν θυμάμαι. Τέλο <laughs> πάντων, λοιπόν. Ε, δεν θα το είχαμε κάνει τόσο καλά. Και να πω και του μουσικού εδώ, νομίζω ότι έχει φορά ότι η αυτή η μουσική που θα ακούσουμε στο live που έρχεται. Στα ντραμς ήταν ο Γιάννος Σταυρόπουλος, ένα παιδί που χρόνια είμαστε μαζί και βρισκόμαστε, χανόμαστε, βρισκόμαστε, χανόμαστε. Τώρα παίζει σε άλλη μπάντα και γενικά είναι ενεργός στην Πάτρα και παίζει και πολύ ωραία. Ήταν ο Σωτήρης ο Καφούσιας στο Ακορντεόν. Ε, στο, είχαμε... στο παρατρίχα κανονάκι και όλας Και στο παρατρίχα κανονάκι ναι και θα θέλαμε και όλας Θα γίνει και αυτό φυσικά Ξ, θα γίνει ξημέρωνε. Στα επόμενα δέκα χρόνια θα γίνει <laughs> ναι, Μπράβο ναι, δεν μας έφτανε άλλη, Δεν υπήρχε άλλη νύχτα να κάνουμε ο Ο Γιάννης Παπαδάκης Ο μικρός Παπαδάκης στο Μπάσο mm. Γιάννη Καραμάνης στι, Στα κλάματα της Κιθάρας Και εγώ και ο Αργύριο, οι γνωστοί, α πούμε, άγνωστοι, των 3-4. Οκ, okay, λοιπόν. Ε, να σα πω λοιπόν και εγώ από τη δικιά μου μεριά το σκηνικό. Εδώ μαζευτήκαμε, είχαμε mm -hmm. δώσει ραντεβού κατά τι 10. Μπήκαμε όλοι στο στούντιο κατά τι 11 και μιλάμε για τη γνωστή παρέα των 3-4. Και ξεκινήσαμε, όπω είπε και ο Αλέξη, να προβάρουμε τα κομμάτια. Δηλαδή, είχαμε βάλει έναν όρο 3-4 ένα κομμάτι mm -hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι όπου ουσιαστικά άμα δεν το καταφέρναμε σε τρεις φορές το αφήναμε και πηγαίναμε σε επόμενο Αλλά νομίζω κόπηκε κανένα αυτό. Όχι, όχι, κάποια όλο καλύτερα... του Γιάννη κόπηκαν μόνο. Ναι, ναι, ωραία, τέλειο. <laughs> λοιπόν, αυτό θυμάμαι είναι το κομμάτι το οποίο έχουν δει και τα παιδιά στο βίντεο, στο πρώτο βίντεο του live. Αυτό θυμάμαι. Και mm -hmm. είναι το τελευταίο που ηχογραφήσαμε, μάλιστα. Ναι, και, και, φαίνεται και, και φαίνεται και η κούραση ναι, ε, ναι. στο τέλο του βίντεο όσοι όσο, το έχουν προσέξει, mm -hmm. με την ατέκα του Αργύρι. Mm -hmm. Και μίλησε μου γι' αυτό το κομμάτι. Το αυτό θυμάμαι είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω γράψει εγώ του τείχου. Ο Αργή κάνει μουσική. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά είναι περιστατικά πάρα πολλά μαζεμένα στο μυαλό μου, εικόνε πάρα πολλέ, οι οποίε έχουν μαζευτεί και έχουν φτιάξει μια ιστορία που δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι ένα κομμάτι που δεν έχει βγει από κάπου. Ε, παρόλο που φαίνεται μια ωραία ιστορία, α πούμε, ότι κάτι εξιστορεί, είναι πολλέ όμω και άσχημε εικόνε μαζί, οι οποίε έχουν μια ιστορία που υπάρχει μόνο στο μυαλό μου και πουθενά άλλο. Μπορεί γι' αυτό να βγαίνει τη μουσική του Αργύρι, έτσι. Πολύ εικονογραφικό α πούμε σε τραγουδεί. Χωρί μικρόφωνα και αν Στην παραλία της ψυχής μου τραγουδάμε ακούω μορφές φωνές Χαμογελούν οι κοπελές. Το κύμα δίπλα μου μιλά και δεν κυρίζει. Τα αεράκι δροσερό. Τραγούδια παίζει το νερό. Λουδιά από του σκύπου σου μυρίζω. Μου λες αγάπε δεν μπορώ. Τι φανιά νύχτα α εδώ. Κι εγώ ξανά να σερωτεύω με αρχίζω. Μέσα σου η μια φωτιά Με ζεσταίνει επονά Μαζί τα αστέρια του ουρανού μας ακούμπαμε Δε σε θυμάμαι καθαρά Το πρόσωπο σου, τα μαλλιά Μόνο τη γεύση στα φιλιά Αυτό θυμάμαι Το τελευταίο κομμάτι τη ηχογράφησης ήρθε πρώτο ε, να το ακούσουμε εδώ στο live της εβδομάδας mm -hmm. ε, και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που λέγεται νύχτα και μέρα. Και αυτό το κομμάτι στην τελευταία τριάδα ηχογραφίσεων όπου είχαν φύγει οι συνεργάτες σας και ήσασταν ο Αργύρης ναι, και μια δυο κιθάρα δυο μέσα. Τα μας. Και το νύχτα και μέρα ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σε δύο κοπέλε. Η μία είναι νύχτα, η άλλη ημέρα. Ωραία. Ουσιαστικά δείχνει ότι και η νύχτα και η μέρα έχει και τα καλά της και τα κακά της και μερικές φορές δεν μπορείς να διαλέξεις κάτι οπότε φτιάχνεις ένα κομμάτι που τις έχει και τις δύο ενώ και τη νύχτα και τη μέρα. Έτσι. Η μέρα από τη μία είναι φωτεινή ας πούμε έχει όλες τις χαρές που μπορείς να φανταστείς η νύχτα όμως όντα σκοτεινή σου κρύβει πράγματα που θες οπωσδήποτε να τα νιώσει και να τα βρεις οπότε κάπως έτσι. Νύχτα και μέρα ίδιο με βλέπουν. Ήλιο σκοτάδι, μια σκιά. Με συζητούμε, κοροϊδεύουν. Δεν έχω λένε. Και μένω μόνο σαν νυχτώση και πριν ακόμα ο ήλιος βγει Οι σκέψεις με έχουν ξημερώσει, χαράζουν πρώτε στην αυγή όταν βρεθεί το πρώτο βράδυ που θα κοιμάσεις το πρωί να με ξυπνήσεις με ένα χάδι με μια σου λέξη Ενώ μόνος ανοιχτώσει Και πριν ακόμα ο ήλιος βγει Οι σκέψεις μ' έχουν ξημερώσει Χαράσουν πρώτε στην αυγή Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,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 Ωκ, okay. ίσω είναι λίγο άδικο το ότι είμαστε μόνο εμεί οι δύο εδώ σήμερα, αλλά Φαρματικά. δεν μπορούσε να γίνει τεχνικά. Μια και το συναπάντημα ήταν τυχαίο σχεδόν, όπω αρμόζει στου δύο χαρακτήρε, εσένα και τον Αργύριο. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Όλα τα τραγούδια τα οποία ακούμε σήμερα εδώ στο live τη εβδομάδα είναι μουσική του Αργύριου. Νομίζω ότι έχω γράψει σε ένα και εγώ τη μουσική. Βέβαια, εγώ δεν είμαι μουσικό. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έχω κάνει. Έχω τραγουδίσει τη μελωδία στον Αργύριο και αυτό έχει γίνει πάλι μέσω Ιντερνετ πολλέ φορέ. Τραγουδάω τη μελωδία στην και μετά με αυτή στο μυαλό του, αυτός γράφει από πάνω πραγματική μουσική. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Ε, αυτό έχουμε κάνει και στο καρναβάλι. Ε, το έχουμε κάνει και στο, στις ανάμνησεις των πόνων, νομίζω. Αλλά για να μην δείξω ασέβεια προς τον Αργύρη, <laughs> δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι πιο ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς ένα. Το ξέρει αυτό, <laughs> Ανδρέα, από κοντά κι εσύ. Οπότε δεν θυμάμαι. Φρένε, Η σχιζοφρένεια είναι ένα σύμπτωμα το οποίο γενικά, σαν βιολόγο, είχα ασχοληθεί και ερευνητικά και μου έκανε πάντα εντύπωση πώ γίνεται, α πούμε, ένα άνθρωπο να βγαίνει από τον εαυτό του και να είναι κάποιο άλλο, που πραγματικά δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι είναι κάποιο άλλο εκείνη την ώρα. Οπότε ουσιαστικά εκτελείσσεται μια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων στη σχιζοφρένεια, ε, όπου ο ένα προσπαθεί να κάνει τον άλλον ε, να μην προχωρήσει σε ακραία πράγματα όπως τελικά προχωράει αν προσέξετε τους στίχους προς το τέλος και τελικά από το κακό ας πούμε από την κακή απόφαση του ενός αυτού πεθαίνει και ο άλλος γιατί ουσιαστικά είναι ο ίδιος άνθρωπος Σου, να μαζί σου, όπου κι αν πάει Κι όταν θα βρει το θάνατό σου Τότε θα μάθει τα πάντα για μας. Διαλέξει μια για μέρα Να δεις τον κόσμο απ' τον κρεμό Γίνε τραγούδι του κρύου αέρα Και να πετάξεις στον ουρανό Ακουστοκίμα, το κύμα να σκάει στο βράχο και θα νομίζεις πως σου μιλά και θα σου λέει Ελλάδο κάτω να δεις τη ωραία τη δροσερά στο κύμα να σκάει στο βράχο και θα νομίζεις πως σου μιλά και θα σου λέει Ελλάδο κάτω να δεις την ωραία τη δροσερά και θα πεθάνεις μια μορφή ημέρα και δε θα ακούσεις το κύμα ξανά και όταν θα φτάσει ίσια στο βράχο εγώ δε θα έχω ζωή καμιά Πεθάνει μια μορφή μέρα Και δεν θα ακούσεις το κύμα ξανά Και όταν θα φτάνεις ίσια στο βράχο Εγώ δεν θα έχω ζωή καμιά Όσο προχωράνε τα τραγούδια, μου γεννάτε το εξή ερώτημα: Πώ mm -hmm. ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν ε, γνωρίζει ε, για την πάντα και σα ακούει πρώτη φορά σήμερα, mm -hmm. μπορεί να αντλήσει στοιχεία για εσά και από πού, Κοίτα, στο Ιντερνετ είμαστε αρκετά ενεργοί, αλήθεια είναι. Έχουμε και Facebook προφίλ, α πούμε, 3-4. Αν το γράψουμε ελληνικά, θα το βρει σχετικά εύκολα. Η Αλέξη Αργύρι, Αλέξη Παντσόπουλο, Αργύριο. 3-4 αριθμητικό ή λεκτικό. 3-4 στα ελληνικά, λεκτικά. Okay. Okay. Εμ, επίσης έχουμε παρουσία στο YouTube, στο YouTube Έχουμε ένα κανάλι το οποίο θα το βρει Είτε Αλέξης Πανοτσόπουλος στα λατινικά Είτε 3-4 πάλι στα λατινικά αυτή τη φορά Εμ, <coughs> Αυτά είναι τα δύο βασικά θα έλεγα Δηλαδή έχουμε φτιάξει και κατά καιρού Το MySpace Α πούμε υπάρχει και εκεί κανάλι Εμ, Αυτά όμως εγώ θα έλεγα Θα προτιμούσα κάποιο που θέλει να μας ανακαλύψει Και τα τραγούδια μας και τους στίχους μας Να πάει εκεί και από εκεί, αν προσέξει αρκετά, θα μπορέσει να παραπαινθεί και στο δικό μου προσωπικό blog. Αν θέλει να δει περισσότερα πράγματα, πώ σκέφτομαι και πώ γράφω, και στο Αργύριο και γενικά από τα live μα όποτε κάνουμε και τυχαίνει να γίνει. Για σκεφτόμουν να κουβέντα live, τώρα που μου λε εξ αρχή ότι είσαστε mm -hmm. χώρο για μια ζωή. Οκ, okay, εγώ ξέρω τι γίνεται, αλλά με τα live γενικότερα πώ γίνεται η δουλειά. Τι δίκιο. Έχουμε ορκιστεί με τον Αργύριο, όποτε βρισκόμαστε να κάνουμε τουλάχιστον ένα live κάθε φορά που θα βρισκόμαστε. Και αυτό γίνεται. Επειδή βρισκόμαστε αρκετά σπάνια, βέβαια, μερικέ φορέ τυχαίνει με πάλι αγαπημένου ανθρώπου και αγαπημένου μουσικού πιο πρόσφατου που έχω γνωρίσει να κάνω και εγώ live. Που και που. Αυτό πάλι γίνεται γνωστό όμω μέσα από το κανάλι των 3-4, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που σου είπα πριν. Είμαστε στην ίδια παρέα όλοι. όλοι 3-4 είμαστε φυσικά. Μουσική που έχετε συνεργαστεί κατά το παρελθόν. Εκτό τούντιο, έτσι. Μουσική εκτό τούντιο, αυτού που προείπα. Ε, είναι άλλο ένα πολύ ωραίο πιανίστας που είναι πάλι γνωστό στην Πάτρα και είναι από του καλύτερου, ο Δημήτρη Στεφανόπουλο. Είναι ο ο Οδημόπουλο που πάλι παίζουν μαζί μου και με έχει διδάξει πολλά πράγματα πάνω στη μουσική. Ε, τώρα, α, είναι η Γιάννα, η Γιάννα η Κόρδα, που δεν θέλω να ξεχνάω ποτέ όταν μιλάει ο 3-4. Γιατί έρχεται από πολύ παλιά, είναι από τι πρώτε μα παρέ, αυτή τη στιγμή για να τραγουδάει στην Αθήνα. Άλλο στυλ από αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, αλλά πάντα την αγαπάμε και μα αγαπάει και πραγματικά συγκινούμαστε και συγκινείται κι αυτοί και το ξέρω όποτε ακούει κάτι που κάνουμε και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ε, από μουσικού θέλω να πω αυτού. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν. Ε, ο Ηλίας Ωραία. Άλλο ένα λόγο που είμαστε τρει τρία-τέσσερα, ξέρει γιατί είναι επειδή. Δεν ξέρουμε πόσους Γιάννητε έχουμε στην παρέα μα. Είναι <laughs> τρει-τέσσερι. Πάντα, πάντα πραγματικά ξεχνάμε ένα γέννη. Οκ, οκ, οκ. Πρόστιχο, λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στα χήτ. Το πρόστιχο. Ε, το πρόστιχο είναι ένα φαινόμενο. Θέλω αφιρομένα... να μου πει για ποιον το έχει γράψει αυτό. Το έχω γράψει για την πρώτη μου κοπέλα και την πρώτη μου αγάπη. Και θα έλεγα πραγματική αγάπη, αλλά αν το ακούσει το πρόστιχο, θα σου βγάλει τελείω πραγματικά πρόστιχε σκέψει. Και είναι ουσιαστικά μια εκδικητική. Ε, απάντηση σε αυτή την πρώτη αγάπη ε, ότι όλα δεν είναι ρόδινα και όλα δεν είναι έτσι αγαπούλιστη πάντα υπάρχει και η πρόστιχη πλευρά των πραγμάτων που προσπαθώ να ντυστημάθω μέσα από το τραγούδι αυτό Σε πλάθο. Και θα σου δείξω πώ το έσχρο κάνει στροφή Και θα μαθαίνεις κάθε μέρα άλλους τρόπους Θα ιδιάζεις με τη νέα σου μορφή Να προκαλείς μόνο θα ξέρεις τους ανθρώπους Και θα γυρίσει κάποια μέρα πάλι εκεί Εκεί που έμαθε το νερό, τον πρώτο. Και με στο μα σου η κάθε σου σιωπή. Απλά θα κάνει, θα κάνει κρότο.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 Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το πρόστιχο που έγραψε τους στίχους ο Αλέξη για την πρώτη του αγάπη, έτσι όπως μας είπε. <laughs> Γενικά σου κάνει εντύπωση που είναι αγάπες αυτά που σε κάνουν να γράψεις τραγούδια, αλλά συνήθως έτσι είναι πιστεύω. Ε, έχω γράψει και τραγούδια τα οποία δεν έχουν σχέση με αγάπες, έχουν σχέση με κοινωνικά φαινόμενα ας πούμε. Να σε ρωτήσω, το επόμενο... Ναι. Που είναι η Άννα, το έχει γράψει για αγάπη Πες μου αλήθεια Είναι ύμνος Το επόμενο είναι το τραγούδι που συνήθω με ρωτάνε πάντα Ποια είναι αυτή η Άννα, ποια είναι αυτή η Άννα Γιατί θέλουν να την γνωρίσουν όλοι, θα μου πεις <laughs> Οι άντρες ξέρω <laughs> ε, Λοιπόν η Άννα δεν ξέρω ποια είναι παιδιά Αλήθεια σα λέω ε, Νομίζω είναι το χωρίς είναι... τον ονείρους σου όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι Η Άννα είναι μια κοπέλα με την οποία έχουμε μιλήσει με mails. Δυο-τρει φορέ, έχουμε ανταλλάξει δύο τρία μέρε τη ζωή μα, όταν ήμουν πολύ νέο. Είχα δει το blog τη της Άννα, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα, στο οποίο έγραφε απίστευτα πρόστιχα πράγματα, Ανδρέα, τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το δω να στα δείξω και σένα. Ε, έγραφε ακριβώ τι έκανε με ποιον, πώ πήγε, πώ το έκανε, πώ τη γύρισε από εδώ, πώ την έκανε από εκεί κλπ. Οπότε σε έστειλα ένα mail. Ήταν με ρακλού, λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, okay. είχε, η κοπέλα είχε τα βίτσια τη. Οπότε σε έστειλα ένα mail με αυτό το τραγούδι γιατί μου ήρθε στο μυαλό, έτσι, απότομο και κατευθείαν. Ε, το οποίο το καλοδέχτηκε μάλιστα ε, και κάπου εκεί σταμάτησε τέλο πάντων η συζήτηση ας πούμε, δύο-τρία mail ανταλλάξαμε το πρώτο mail που έστειλα δεν ήταν ο το τραγούδι τη, ήταν απλά ε, για να προσπαθήσω να καταλάβω γιατί τα γράφει αυτά και πρέπει να τα διαβάζουμε εμείς ε, νομίζω ότι κατάλαβα με ποιον τρόπο ήθελε να τα βλέπουμε δεν ήθελα να τα βλέπουμε έτσι όπως τα έγραφε πρακτικά αλλά πιο θεωρητικά από ό,τι τα έγραφε Ε, και τέλο πάντων, μέσα από αυτά τα δύο-τρία μέλη. Το τελευταίο μέλη ήταν αυτό που έστειλα συνημμένο και το bravo και το Τραγούδι. Στο οποίο συγκινήθηκε και, και τέτοια. Αλλά τελικά. Αυτά, δεν, δηλαδή η Άννα είναι κάτι το τελείως ε, άκυρο να με ρωτά ποια είναι, γιατί δεν ξέρω, δεν την ξέρω την κοπέλα. Εντάξει, τελικά όμως ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. και ερπίζω να υπάρχει ακόμα. Οπότε για τους ακροτές που θα ακούσουν την Άννα και θα την ονειρευτούν, η Άννα, παιδιά, υπάρχει. <laughs> <laughs> ναι, παιδιά. Μιλάς από το πουθενά Αν μικρή μες την Ιρβάνα Πώς θα τρελαίνεις τα σενικά Ό,τι μικρό αν το κάνεις Με τα χειλάκια σου καμαρωτό Αν να το παίρνεις και το τελειώνεις Και θέλεις κι άλλο απανωτό να να να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να Να να να να να το πάθος για σύντροφια, <Σιζή> κι ό,τι σου δίνουν αν να το θέλει. <Σιζή> πότε δεν λες όχι αλόδια <Σιζή> Το ξέρω αν αταξίζω όλα το έχω ακούσει κάπου ξανά μα δεν αξίζω μια σουπιβούλα na dat kan o ξέρω αν να ταξίζω όλα Το έχω ακούσει κάπου ξανά μα αν δεν αξίζω μια σου βιβούλα τι να τα κάνω τα πιο πολλά <συμίλυνα> Το ξέρω αν να ταξίζω όλα Το έχω ακούσει κάπου ξανά Μ' αν δεν αξίζω μια σου πιβόλια Τι να τα κάνω τα πιο πολλά Λοιπόν, φαντάζομαι σας σα διακατέχει ένα ενθουσιασμό μετά από αυτού του τείχου του Αλέξη <laughs> α, και την Άννα. Τουλάχιστον όσε φορέ έχουμε βρεθεί να τη γράψουμε εδώ, πάντα υπερίκυσα στο στούντιο 3 και στο στούντιο 1, σαν <laughs> χαζοχαρούμενοι και στην πρωτοτυχογράφηση, να σου θυμίσω, μαι, αλλά μαι, και σε αυτή. <laughs> <laughs> Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να ανεβάσω την Άννα στο YouTube Ά, σαν, στο uh, στο σαν βίντεο, έτσι. Αλλά σκέφτηκα να κρατήσω κάτι δικό σα, σαν και του Αργύριου καλύτερα. Πώς και αυτοίες, επέλεξε εκείνο το κομμάτι. Το έχω βάλει, αν το πρόβλημα. Yeah. Υπάρχει ένα απίστευτο zoom και ένα απίστευτο κάδρο σε έναν κεθαρίστα που παίζει ένα σόλο, αλλά δεν ακούγεται. Αχ. Συγγνώμη. Έχει γραφτεί από πάνω, Θα το ξαναφέρουμε το Γιάννη να γράψει κάτι από πάνω. Ρε, <laughs> <laughs> το, να κάτι από Αυτό, πάνω. ναι, τον Θα το πούμε γράψει το ίδιο ακριβώ, <laughs> <laughs> Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι λοιπόν, α αφήσουμε την πλάκα και α μείνουμε εδώ. Λέγεται Φεύγω. Το φεύγω είναι ένα κομμάτι που πραγματικά με έχει στιγματίσει. Είναι από του μήνε που είχα ζήσει και εγώ στην Αγγλία. Και έφευγα. Το έγραψα πραγματικά ε, μέσα στο αεροπλάνο. Δεν έβρισκα και πού να το γράψω. Ζήτησα ε, από τον διπλανό μου ε, χαρτί και στυλό. Ε, και ενώ περιμένω να απογειωθούμε, να φύγω από την Αγγλία για να γυρίσουμε επιτέλους για μένα στην Ελλάδα, γιατί δεν μου πολύ άρεσε στην Αγγλία για πολλούς και διάφορους λόγους, ε, έγραψα κάθε στίχο και ουσιαστικά μιλάω στο δεύτερο ελληνικό μιλώντας Σε αυτήν, στην Αγγλία. Να είναι ένα τραγούδι που δεν είχε γυναίκα λοιπόν. Να σε ρωτήσω, δηλαδή, δεν mm. θα μου πει ότι όσο περίμενε το αεροπλάνο να κάνει τάξη και να φύγει, να απογειωθεί, mm -hmm. εσύ τελείωσες ένα κομμάτι. Ναι, ναι, ήταν. Αυσμένα. Σου βγαίνει τόσο αυθαρρυντικά. Γενικά η αλήθεια είναι ότι όταν έρθει η πρώτη έμπνευση, η πρώτη πρόταση, ο πρώτο στίχο, το κομμάτι θα κυλήσει αρκετά γρήγορα η στίχη του. Γυρνά πίσω φορές, αλήθεια... να διορθώσει. Θέλω να γράψω αυτό που σκέφτομαι σωστά, στο σωστό μέτρο που έχω στο κεφάλι μου. Θέλω εδώ να σου πω ότι δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ούτε πώ γράφουμε στίχους, ούτε μουσικό είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά γενικότερα δεν χαρίζομαι στο νόημα του τραγουδιού. Θέλω να βρω ένα τρόπο που θα μετράει σωστά, θα μπορεί να το τραγουδίσει δηλαδή, και θα υπάρχει και η κατάλληλη τυχομηθεία, α πούμε. Χωρί να χαριστώ στο τι θέλω να πω τελικά σε αυτόν που θέλω να το πω. Οπότε μπορεί να με πεδέψει πολύ ένα-δύο στίχοι πάνω σε αυτό. Έχει τύχει φορά ή φορέ mm. με τον Αργίδη στη διαδικασία τη σύνθεση τη μουσική να έχετε πρόβλημα πάνω στους τοίχους σου και να έχεις γυρίσει πίσω και να τους έχετε αλλάξει. Μερικές φορές θα έλεγα ότι αλλάζουν τα πράγματα όπως μία συλλαβή που δεν βγαίνει, ας πούμε, να βάλουμε έναν άλλο επιθετικό προσδιορισμό ή κάτι που δεν αλλάζουμε στο νόημα. Δηλαδή στο μέτρο, μου λέω, γύρισε ότι δεν βγαίνει. Γενικά, επειδή έχω καταλάβει πώ παίζει το μέτρο... Τραγουδώντα το αυτό έχω με το δικό μου τρόπο στο μυαλό μου, πάντα με κοροϊδεύει ο Αργύριο γι' αυτό, δεν καταλαβαίνει πώ το κάνω. Του λέω εδώ έχουμε ένα τάδα, Τι δεν καταλαβαίνει, Ναι, μου λέει, τι κατα... είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, Τι είναι, τρία τέταρτα, ένα τέταρτο και αρχίζει μετά old... και μου λέει. Και δεν καταλαβαίνω. Αλλά τελικά τα βρίσκουμε. Okay, εφόσον έχει συνεργασία με τον Αργύριο, είναι το ίδιο γρήγορο, το ίδιο εύκολο, το ίδιο πηγαίο για τον Αργύριο η διαδικασία τη μουσική παρασκευή, α πούμε, αυτού του κομματιού. Θέλω να σου πω ότι πάντα τον αφήνω μόνο του, δεν έχει συνδέσει ποτέ τίποτα μπροστά μου. Δεν ξέρω καθόλου. Πιστεύω ότι του βγαίνει πηγαία και γρήγορα. Αυτή την πεποίθηση έχω. Αλλά γενικά, όπω και εγώ, δεν έχω γράψει κάτι μπροστά του εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί. Νομίζω ότι αυτέ οι εμπνεύσει έρχονται όταν είμαστε πολύ κλεισμένοι μέσα μα. Και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω καθόλου λεπτομέρειε. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να τον ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Ε, αλλά νομίζω ότι ακούγοντα κάτι και ίσω και με αυτά που το έχω πει εγώ, π.χ. στο καρναβάρι του έχω πει ότι α, εγώ δεν θέλω να το κοροϊδεύουμε το τραγούδι, δεν θέλω να είμαστε χαρούμενοι επίτηδες και καλά χαρούμενοι ας πούμε, ε, κλπ, κλπ. Του δείχνω για ποιο λόγο το έχω γράψει και με ποιο τρόπο θέλω να ακούγεται και βρίσκει κάτι που πραγματικά είναι κάτι που δεν δε φανταζόμουν. Θα λέγα φανταζόμουν, αλλά είναι τόσο καλύτερο που δεν το φανταζόμουν να κάνουν. Με εκφράζει απόλυτα δηλαδή αυτό που γράφει. Φεύγω λοιπόν. Αλλά στην έκανα Είμαι εδώ και περιμένω να ανεβώ Στ' σου το μουντό Το κατασκευάσμα Τα υπολοιπάσα να απογειώθω Εδώ πατάω ακόμα πάνω σου Και σέβομαι Τις όμορφες στιγμές που έχω ζήσει Συγγνώμη όμως που τώρα Ονειρεύομαι, ως αυτοχάρτη μου έχεις για πάντα σβήσει Πως πρέπει να σαφίσουμε; αφήσουμε Κυλάω πάνω σου για τελευταία φορά Για λίγο τη βαρύτητας νικήσουμε Σε λίγη ώρα θα στη χαρά Μας καθυστέρησε το πλήθος στον αέρα σου Κοσμός πολύς πηγαίνω έρχεται σε σένα Κανείς δε φαίνεται να είναι από τα μέρη σου Όλοι γυρεύουνε να φάνε από τα ξένα. Mm-hmm. Βρίσκεσαι πιο κάτω από τα σύννεφα Θυμάμαι όλες τις ώρες σου στιγμές Και σιγουρεύομαι δεν θα μου λείψεις σύντομα Γιατί στη γλώσσα μου μιλούσανε κι αυτές να, να, να Το επόμενο κομμάτι είναι ένα ένιγμα. Μην γελάς, μη γελάς, εγώ θα έπρεπε να γελάω. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι μου έχεις δώσει εδώ έναν τίτλο που λέγεται «Εμετός από ευχές». Ναι, ναι. Ο «Εμετός από ευχές». Οποίος... Καταρχά πριν μου πεις οτιδήποτε, okay. γιατί τέτοιο μίσος. Κοίτα, μερικέ φορέ δυστυχώ ή ευτυχώ βασικά τώρα που το σκέφτομαι, μα σκληραίνει το μίσο προ άλλου ανθρώπου και τελικά ίσω στου επόμενου που έρχονται να μα κάνει καλύτερου, πιο σωστού κριτέ και να βοηθάει τελικά τη ζωή μα παρά να τη χαλάει. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι στο μυαλό μου, σίγουρα αυτό το κομμάτι, σίγουρα αυτό το κομμάτι έχει γραφτεί με αφορμή κάποιο πρόσωπο ή κάποια κατάσταση. Δεν δε, δε, δε μπορώ να Υπάρχει, δεχτώ κάτι προφανώς, άλλο. Βέβαια. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι έναν έναν του στίχου σου. <laughs> μια και τυχαίνει να τους έχω ώρες τους έχουμε ακούσει, mm. το έχουμε βγάλει κομμάτι, γράφουμε μετά για 4 όπως είπαμε Και τι γίνεται εδώ, είναι πρόβλημα Εκεί ήταν αυτό το κομμάτι. Βέβαια, επεν... συγγνώμη κιόλα. Και θέλω να μου εξηγήσει επίσης και τον εφιέστο ρόλο παρτούζε να κάνεις για να επιζήσεις. <laughs> Δικό σου τώρα το μικρό Όχι, εγώ έλεγα να μην είμαι σε τέτοιε δηλαδή. <laughs> <laughs> να μην το πάρουμε στίχο προ στίχο. Γιατί τρέπομαι και ντροπαλό, παιδί γενικά. Δεν ξέρω αν με ξέρει. Με ξέρει καλύτερα πόσο τροπαλόπαιδη. Επειδή ξέρω, γι' αυτό σου λέω. <laughs> <laughs> από ένα τραγουδάκι το οποίο γενικά φαίνεται να έχει απίχυση, Επειδή. Πάντα μας έρχεται στο μυαλό σε οποιονδήποτε και αν το ακούσει κάποιος που πραγματικά μισεί ή κάποτε πραγματικά μισούσε και θα θέλει οπωσδήποτε να το αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Ε, δηλαδή είναι μια, ένα ωραίο κομμάτι το οποίο ε, το λέμε χαζάμεν, δηλαδή είναι ψιλοχαζός ο ρυθμός του και αυτό γίνεται επίτηδες έτσι ώστε οι χαζοί να μην καταλαβαίνουν τι λέει το κομμάτι. Αρχικά να σου πω ότι έτσι όπω έχει ενορχιστρωθεί και έχει γραφτεί, mm -hmm. αν δεν θα μπορούσε να είναι το επόμενο hit του καλοκαιριού, <laughs> όπω το Πάμε Χαβάη, να σου θυμίσω. <laughs> έτσι, γιουκαλίλη, τύμπανα, χειροκροτήματα. Είναι ωραίο. <laughs> ναι, δεν, δεν αντιλέγω. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρό τραγούδι. Ακριβώ αυτό ήθελα κι εγώ να γίνει. Δηλαδή, επίτηδε. Αυτό το τραγούδι το έχω τραγουδίσει εγώ στον Αργύρι, ας πούμε, ότι ήθελα να το κάνουμε έτσι. Ε, και επίτηδε ήθελα να το κάνω έτσι για να κρύβω, α πούμε, και να κρύβομαι μέσα από ένα χαρούμενο ρυθμό και μια χαρούμενη μελοδία να κρύβω αυτά τα πραγματικά άσχημα λόγια και άσχημες ευχές προς πρόσωπα. Τώρα αυτό το τραγούδι κατά καιρού, αφιερώνεται από μένα σε διάφορα πρόσωπα. Αν θα σου πω ότι δεν θυμάμαι η αφορμή ποια ήταν, ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν μου έρχεται στο μυαλό, δεν θα σου πω ψέματα. Και το άλλο είναι ότι ουσιαστικά είναι... Οι αντιευχές όλες μαζεμένες, δηλαδή συνήθως κάνουμε ευχές για το νέο έτος, το Νατάλο, να καλά, όλοι να αγαπιόμαστε. Okay. Αυτό είναι το ανάποδο τραγούδι, είναι το, το τραγούδι των αντιευχών. Χρόνιας σκάτα και κακούς απογόνους, φιές γιατρικά αφορεί του πόνους, πόνους του μίσους και της λυσμονιάς πόνους του πάθους και της μοναξιάς ο νέος σου χρόνος μόνο πίκρα να φέρει να μην φίλου φίλους, λεφτάγια στο χέρι Πάρ' να κάνεις για να εμπισύσεις Από την κόλαση ποτέ με γυρίσει Από μένα κακό μου, να μη σε πετύχω ξανά στο μου Η λύθεια να μένεις με άδειο κεφάλι Να μη σου αξίζει ζωή πιο μεγάλη Αυτά να τελειώνουμε με τον ονατό σου Νομίζω σε σκότω σαν το χαμό σου Σε λίγες στιγμές μου θα σ' έχω ξεχάσει οπότε δεν υπήρξες, εμείς δεν θα χάσει Αυτά να τελειώνουμε με τον αιμετό σου νομίζω σε σκόδωσα πριν το χαμό σου Σε λίγες στιγμές μου θα σε έχω ξεχάσει Που ποτέ δεν υπήρξες, κανείς δεν θα χάσει Αυτά να τελειώνουμε με τον εμετό σου Νομίζω σε σκοτώσα, πριν το χαμό σου Σε λίγες στιγμές μου θα σ' έχω ξεχάσει Που ποτέ δεν υπήρξες, κανείς δεν θα χάσει Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο 2 και μέσα στα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κομμάτια mm -hmm. τα οποία επιλέξει, έχουμε, έχετε επιλέξει mm -hmm. ε, να παίξετε σήμερα ε, είναι και ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι δικό σας είναι η διασκευή και είναι το αγρύπνια του Θαλάσσου Παγκοσταντίνου mm. Γιατί? Η αγρύπνια είναι κάτι που από μικρό παιδί ε, Είναι μαζί μου. Δηλαδή, γενικά αγρυπνώ πάρα πολύ. Τι περισσότερε εποχέ τη ζωή μου, όποτε μου επιτρέπετε, νομίζω ότι τη νύχτα ε, είμαι πιο παραγωγικό και πιο αλέξη από ότι είμαι τη μέρα. Να και το νύχτα και μέρα, α πούμε, που σου λέγα πριν, πώ κολλάει και έρχεται και κολλάει εδώ. Ε, ένα πολύ περίεργο κομμάτι, το οποίο πολλέ φορέ όταν το πρωτοακού και εγώ όταν το πρωτοάκουσα, άκου, λέω: Τι γράφει τώρα εδώ, τι έγραψε ο Θανάσης τώρα, κάτι αν θυμάσαι πώ ξεκινάει. Ε, Με είμαι... το αναδύωφανο. Μπράβο, ναι, με, είναι... το, με το scanning στο ραδιόφωνο mm -hmm. των AM. Είναι τελείω άκυρο ο τρόπο που ξεκινάει και λε τι είναι αυτό τώρα. Το ραδιόφωνο με την αγρύπνια και το ξενύχτη δεν είναι άκυρο, είναι κάτι ναι. συνώνυμο συνήθω. Έχει το δίκιο, ήταν άκυρο στο μυαλό μου εκείνη την εποχή που τον πρωτοάκουσα. Μάλλον ίσω ήμουν αρκετά μικρό. Και τελικά όσο το ακού, τόσο πιο πολύ σου γίνεται βίωμα. Και επειδή έχει και αυτό μια δόση θυμού μέσα του, α πούμε, ε, μου αρέσει συνήθω να έτσι όπω το τραγουδίσαμε, μια κιθάρα. Ε, για να μπορώ να δείξω πιο έντονα ε, το δικό μου συνέστημα όταν το τραγουδάω. Αγρύπνια, αψιλάφιτο ζώο Δίχως μια στάλα στοργή Σ' όσους δίψαν για χήμερα γέρνης Τη κούπα σου που είναι πάντα διανή Και ενώ περνά Η νύχτα κατά λευκή σαν Κυριακή Ξέρω γιατί Στα αυτή που σπαράζει Χυμάς και γλύφεις Σαν το σκυλί Δεν αγαπάς Αφήνεις του σψίλου σου Τους ήχους που φτάνουν Από μακριά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 Τι παράζει σπαράζει, και γλύφεις σαν το σκυλί Δεν αγαπάς, αφήνεις του ψήλους σου τους που φτάνουν από μακριά Αγρύπνια, κακόφωνο όργανο που αλεύει τον εκλεκτώνω σαν να Αγρύπνια, σκόλασεις σκήτος. Από σίδερο που Ζήλωσε από χαρά, Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. κάπως έτσι πέρασε μια ώρα μαζί. Yeah. Ε, να θυμίσουμε πάλι λίγο ποια ήταν η μουσική και οι συνεργάτε αυτού του τζαμ του yeah, το ουσιαστικά... που ξεκίνησε 10 η ώρα το βράδυ και τελείωσε 3,5 τα ξημερώματα. Και εσύ λίγο παρά. παραπάνω, Ναι. Και εσύ λίγο παραπάνω. παραπάνω. βάζει μετά το φα. Ah, okay. Όχι, όχι, όχι το τι ώρα <laughs> φύγαμε από το φα. Το φα ήρθε το Το, φά φά studio, <laughs> <laughs> <laughs> το που έγινε στο τέλο. Εντάξει, πέρα από τον Αργύριο και εμένα. Ε, τον Αργύρη Παπαδάκη στην κιθάρα το πούμε ολόκληρο το όνομα ε, Ο μικρός Γιάννης Παπαδάκης στο μπάσο Ήταν Ο Γιάννης Καραμάνης στην ηλεκτρική κιθάρα Ο Σωτήρης Καφούσια Στο ακορντεόν Και ο Γιάννης Σταυρόπουλος στα ντραμς Δεν ξεχνάω κανέναν Αντρέα έτσι Όχι δεν ξεχνάς, δεν ξεχνάς. Ε, Το επόμενο κομμάτι το οποίο κλείνει ε, με, με αυτό κλείνουμε Είναι το καρναβάλι mm -hmm. ε, Πες μου δύο λόγια. Το καρναβάλι, για να ακουστεί, πέφτει στην κατάλληλη εποχή. Δυστυχώ πάλι σε αυτού που αγαπούν το καρναβάλι, δεν θα ακουστεί καθόλου ωραία. Ε, δεν ξέρω αν οι πατρινοί πλέον αγαπάνε το καρναβάλι. Ε, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Ι τουλάχιστον έτσι όπω το γνωρίσαμε. Ακριβώ αυτό. Εμεί οι νεότεροι που προλάβαμε τη δεκαετία mm -hmm. του 90 και έτσι όπω βρίσκεται αυτή τη στιγμή σήμερα Την δεκαετία του 2010. Μα ακριβώ αυτό είναι που θέλω να θίξω, α πούμε, γράφοντα το καρναβάλι. Έχω γράψει κι άλλο ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ακόμα εχογραφηθεί επίση πάλι Στο καρναβάλι που το λέω, Καρναβάλι έναρξη. Γιατί είναι εναντίον τη έναρξη αυτό το συγκεκριμένο. Ε, αυτό που θα ακουστεί ουσιαστικά ε, είναι ένα τραγούδι που κοροϊδεύει το καρναβάλι έτσι όπω έχει καταντήσει σαν θεσμό σήμερα. σω σαν θεσμό και κάποιοι πιο φιλοσοφημένοι από μένα, που το έχουν ψάξει περισσότερο, η αλήθεια είναι, σύρουγα βλέπουν στοιχεία που αξίζουν να τα ζει κάθε χρόνο στην πάτρα με όλα τα ήθη και τα έθιμα που ε, έρχονται μαζί, που ακολουθούν αυτέ τι μέρε. Ε, αλλά εγώ εδώ δεν θίγω την έννοια του καρναβαλιού, θίγω το πώ έχει καταντήσει το καρναβάλι σήμερα. Το ότι το καρναβάλι είναι μια χιορτή που δεν καταλαβαίνει γιατί γιορτάζει, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορούμε να πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, και ε, κάθε χρόνο να τρέχουμε στου δρόμου και να αγκαλιζόμαστε και να πανηγυρίζουμε, χωρί να έχουμε ένα λόγο ρε παιδί μου, μια αιτία. Η αιτία υπάρχει πάντα. Ωραία. Τότε να πανηγυρίζουμε κάθε μέρα. Εγώ θα ανατρέφω στην Κορύνθου κάθε μέρα και να πανηγυρίζω που η ζωή μου είναι ωραία. Σε αυτό συμφωνώ. Στον πανηγυρίζω όμω για έναν άσχετο λόγο, μάλλον έναν λόγο ανύπαρκτο, ε, δεν συμφωνώ και πολύ. Όπω θα δείτε μέσα από του τείχου. Και ουσιαστικά τελικά βλέπετε ότι και εγώ μέσα από του τείχου, αν πάλι το προσέξετε, και εγώ πάω με το καρναβάλι τελικά. Το βρίζω, το βρίζω, το βρίζω, το βρίζω. Και μετά όμω λέω, θα έρθω και εγώ μαζί σα πάλι να χορέψω. Να ακούσω τι μουσικέ, αυτέ τι βλακίε μουσικέ που λέω στην αρχή του τραγουδιού, ότι πόσο βλακίε είναι. Τελικά συμπαρασύρομαι και εγώ. δηλαδή Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω από αυτό, ή να μην πείσω ότι είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει, και τι είναι αυτό, δηλαδή. Και δεν πα στο καρναβάλι. Φυσικά και πάει και τίνε τα και βάζει περούκε, όπω λέει και το τραγούδι μετά. Τα μέχρι. κλασικά κολάνια και τα γουνάκια. Οπ. Ωραία, κάπου εδώ τελειώσαμε. Κλείνουμε okay. το καρναβάλι. Να σε ευχηθώ καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε, Αντρέα, ελπίζουμε το συντομότερο. Και πολλά live ξέ. και νέα τραγούδια, Έλεξη. Νέα τραγούδια υπάρχουν σκέψει πάρα πολλέ, μην έχον Τέλεια, τέλεια. Αυτό να έχουμε και είμαστε μια χαρά. Αυτό, αυτό είναι η παρέα του 3-4 που σου έλεγα πριν. Όταν έχεις ανθρώπους να στηρίζουν σε όλες τις απόψεις, σε απόψεις live, σε απόψεις γραφήσεων, σε απόψεις προώθησης και αγάπης από ανθρώπους που μπορεί και να μην τους ξέρεις, είναι το πιο ωραίο πράγμα. Όλοι αυτοί για μένα είναι παρέα μου. Ωραία, κάπου εδώ τελειώσαμε από τον Αλέξο Βαντσόπουλο και τον Ανδρέα Αδριανόπουλου που βρέθηκαν ε, λίγες μέρες μετά την ηχογράφηση στο στούντιο 2 για να τα πούνε και να τα μοιραστούν μαζί σας το τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ εδώ στο στούντιο 2 σε αυτό το ολονύχτιο τζαμ, να περνάτε καλά, να... Ah, σας πω ένα καλό βράδυ, καλή εντάμωση το επόμενο live της εβδομάδας και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε τους 3-4 και στο αρχείο εκπομπών του βλέπω αλλά και στο facebook και, και στο mm -hmm. ah, youtube όπως μας είπε ο Alex προηγουμένως. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Έχω στέρεψει από ιδέες και στιχάκια Το φταξιμό γι' αυτό το έχετε εσεί. Που τριγυρνάτε στα πολλή πληθή Σοκάκια, την ώρα μιας ηλίθειας γιορτής Έλα μαζί μας να Se dramas y te extraña, te da validos glicos. Abso-se te metas canon en tierras nuevas. Que la carne me Και στεξερνάτε μαλακίε. Λέτε στον κόσμο ναθειεκεί να σα χαρεί. στου κόμενου το παίζε τη ιστορία. στι κόμενε εσεί το παίζε τι γελίε φορέ. Σχέσει.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 Από εδές θα στερέψω, περούκες μόνο θα φορώ, με ψεύτικα μαλλιά.